Παρατήρηση, και... Παρατήρηση όσο παρακαλώ. <laughs> δεν θέλω παρατηρήσει γιατί διορθώνομαι. Να, όχι προ τα σένα. Uh -huh. Ο πρώτον ο Τσίπρα με τη 17 ώρε διαπραγμάτευση πήγε να βάλει τα γυαλιά σου και του Κουβανού που έχουν 50 χρόνια εμπάρκο. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Δεν τα φώτα του. Ο μεγάλο αριστερό <laughs> ηγέτη. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε. Αλλά τώρα <laughs> δεν έχει και νόημα, δεν θα καταλάβουνε. Όποιο καταλάβει, έστω. Ποιο θα, θα καταλάβει, ο Ραούλδο Κάστρο, άσε μα. <laughs> Λέω τώρα, δεν έφτανε η σκύλευση τη Κεσεριανή, έπρεπε να σκυλευτεί και ο Φιντέλ. Δεν καταλαβαίνω, μπορεί σκυλεύει. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε παιδί μου, ξεκόλα. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Χαλάου. Ενοχέ, χαλάου. Όπου μπορέσει να πιαστεί από κάτι ηθικό θα πιαστεί, χαλάου. Τόση χαλαρότητα και συνειδησιακή και ιδεολογική να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυνατή... Τι να κάνει, yeah. παιδί μου, όταν σου ξεφύγει οι ιδέε και οι ιδεολογίε από εδώ και από εκεί, yeah. πα yeah. κάπου yeah. που υπάρχει ιδεολογία, μπα yeah. και αρπαχτή. Να σου πω και τάλλο, από το να του άλλου που θα τρέχανε στα μνημόσα τη Θάτσερ. Μια πρόοδο. Μια πρόοδος είναι, μια πρόοδος είναι... Έλα, Έλα μαρεί. Ε μα, ακού το λεβέντι και γελάω. Ε, με, με, τι θα κάνει. Αεροβόλαγε. Με το λεβέντη. Λεβέντη, ξερνοβόλαγε. Λεβέτε, ξε, ξέρνοβόλαγε. Κατάλαβε τον το αυτό. Με το λεβέντι θα μείνουμε στο τέλο να το δεινά Γιατί πούμε. Και αυτό μα πρέπει όχι, να μείνουμε με το λεβέντι. <laughs> Γιατί κάποια ζώα τον πιστεύαμε και έγινε μαλκέ και, και τα ζώα τον πίστευαν. Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι και είδα και εδώ καιλά πάλι προχθέ. Όλοι. Το πρώτο πράγμα που πάνω μόλι πέθανε ο κάστρο ήταν η περιουσία του γιούτου. Τι θα πούνε την αληθύνη, είδη θα πούνε, την ήδη θα πούνε. Δε και ποιου δημοσιογράφου μιλάμε. Όχι, γιατί το είπαν πολύ μιλάμε κολάκε εσύ τώρα, γιατί και από το σταθμό θα το ακούσαμε. Ε, και και το σταθμό μου το ακούσω, το βέβαια το ακούσα του σταθμό μου. Να... Το θέμα είναι βγήκε μετά κάποιο να διορθώσει να το μαζέψει, να μαζέψει τη ρώτα. Ακριβώ, αυτό σου λέω, γι' αυτό σε έπαιρω για να το κάνει και εσύ αυτό. Τι να κάνω, Να πω την τρολιά, την πιστεύει την είδηση. Για... Να πω ποια ήταν η αλήθεια, Άσε, παιδί μου τώρα, να, να ζήσω στην πλάνη του. Θέλει την αλήθεια κανεί. Να άκουσα από κάτι, εσένα απούει πολύ κόσμο και πρέπει να το πει, γιατί έτσι και το παίζουν ανώτερη και είπε. Καλάπο παιδί μου, ψέφτηκα αυτά τα δημοσίευμα, πιστεύει Prime το time πρόβλημα είναι που πιστεύεις αυτούς τους τόσο σπουδαίους κατά τα άλλα, δημοσιογράφους στα prime time Αυτό είναι να λύσει το θέμα σου Κι άμα τους αυτούς μια χαρά ότι και να λένε γελάς Τώρα ξέρεις τι κάνεις Θα πάρω το δημοσίευμα και θα, κάθω, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα το διαβάζω Όχι πάρε μου mm. μωρί και διάβασε το προκαλώ Οκ, <laughs> okay, θα το κάνω Γεια σου αγάπη μου Ο Βασίλη είναι τι κάνει. Γεια σου Βασίλη, καλά. Καλή φάτρε. Εσύ πήραξε πολύ ο άλλο. Εσύ τι φτιάχνει από αυτή την εδεολογία του Καλαμίγη και λέει αυτά. Και την άλλη φορά είχε έτσι την πορεία. Έτσι γραφικό ήταν ένα που είσαι ότι αυτά είναι εσωτερικά πράγματα δικά μα και δεν έχει καμιά δουλειά. Αυτό είναι ο πορτούνα, πε του. Ποιο, <για> <για> ποιο. Όλο ο Βασίλη που σε παίρνει. Α, <για> <για> ο Βασίλη ο Είναι ναι. είναι ο πορτούνα, αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν το παραδέχεται κι αυτό. Α, το παραδέχεται. δεν το παραδέχεται. Δεν τώρα, καταλάβει ότι στο και την του καλαμούκι. τι, τι πήγε, Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει ο άνθρωπος. Έχει. Άμα δεν ασχοληθεί αυτός με όλα τα θέματα, ποιος σε το Μην τον καρφώνει, το δεν πέρα. θέλω, μην τον είναι α, Α, είναι Α, σε φίλος τώρα, σε τώρα. Εδώ, παιδί μου, οι άλλοι ψηφίζουν τόσα χρόνια για τον Λιμπερόπουλο και του λέει συναδέλφου. Άλλοι ψηφίζουν Χρυσή Λέρω. Αυγή. Άσε με τώρα, Βασίλη, σε πήραξε. Λέρω. Αυτό που με αναγκάζει Λέρω. να επερασπιστώ τον κολοβ Πολύ με τσαπίζει πρέπει η εβδομάδα τελειώνει με το Φιντελ και τα λοιπά. Όρεξη να έχουμε. Αυτό που, να, που ακούς τους Έλληνες ή του διαβάζει στο διαδίκτυο να μιλούν για τη δημοκρατία τη Κούβας νομίζεις ότι αυτοί είναι σε μια δημοκρατική χώρα. Και για την πορνεία τη Κούβας που να τον τον όποια πλευρά διαλέγει. Ναι, απλά θα τον από την που διαλέγει, να τα λέμε και αυτά. Είχαμε το σακί, το τζίπρα που περίμενε τον Ομπάμα. Εκεί που νομίζει ότι τα έχει δύο ξεκινάει ο Λεβέντη. Κλάματα, ιστορίε. Νομίζω ότι η σάτυρα ναι, έχει ξεπεραστεί δεν μπορεί και. Να στα... Όχι, όχι, είμαστε πολύ ξεπερασμένοι. Είναι, είναι, ξεπερασμένοι. Θα το πούμε και αυτό να το πούμε. Επίση, εκεί που νομίζει ότι τα έχει δύο όλα, τη λε εντάξει. Ένα γαμμένο μήνα έμεινε ακόμα για το 16. Ποιο άλλο θα πεθάνει. <laughs> Φαίνεται τόσο μεγάλο αυτό ο μήνα που έρχεται που λε να τελειώσει το 16 Να πούμε τη βγάλαμε και φέτο. Όσοι ζήσαμε να μετρηθούμε. <laughs>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 czy si przysta grać w historię gafton? Στο ναυτικό όμιλο του έξοδα κάνει. Πού μιλάς Μαρία, ακόμα δεν αρχίσαμε. Έκλεισε. Τι έκλεισε, να... αυτό ξεκίνησα. Να, στην αγάπη μου, έπρεπε χθε να ήσουν στο Σαρόγλιο, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Λουγερού για τη μετανάστευση και το. Α, νετά, Ήταν η Μπακογιάννη, αγκαλιά με τον. Ποιο ήταν δίπλα, ο Μουζάλα <σφυλίσαι> και ο <σφυλίσαι> Καμένο. Ωραία τριπλέτα. Ήταν ο συγκυβερνήτη, έτσι έψω, ξέρει, και Βίλυς, Με πολιτικά ήρθε ή έβαλε κάτι ενδιαφέρον. Ήταν αυτό που.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 μυαλό υπέροχο. Αν και πληθυκο. έχει τραβήξει τώρα, έχει τραβήξει ότι τραβιέται που τετραγωνία δεν υπάρχει πια. Έχει <συγειά> γίνει όλο ένα πράγμα. Αν ψάξει πίσω την κορυφή των μαλλιών, έχει... όλα μαζεμένα εκεί πέρα είναι. <συγειά> Οι 100 ενωμένε κλωστέ από τι πλαστικέ. Δε μάνα λε, πολιτικό με μέζεα, όπω θα έλεγε και ο Ζουράρη. Ε, τώρα είναι και εύκολο τώρα σε σχέση με τον Καμένο και τον Μουζάλα, μου λε ότι τώρα είναι, χαίρο πολύ. <συγειά> Να την άκουγε και μόνο. Να την, την άκουγε, εγώ τι ξέρω. Να την χαίρεστε, μακάρι. Αγόρι μου γλυκό, και εσύ τώρα θα ψηφίσει. Τέτοια μυαλά μα χρειάζονται για να βγούμε από τα προβλήματα. Έχι και να μπούμε είναι... σε άλλα πιο βαθιά, ναι, τέτοια. Ε, εγώ στηρίζω τώρα, τώρα. Γιατί να στηρίξουμε κάποιον κανονικό, όχι τώρα. Και μην επιτρέπει τον άλλον να σ' ελέγχει ο Νότι, ελέγχει ο Νούλα. Πώ σε λέει, λέει, λέει αυτό. Είμαι ακουμπλεξάριστο, δεν με νοιάζει. Α πούνε ότι θέλουν. Ναι. Βάλω Και διαφεύρωση, θέλω να βάλει ό,τι λέξει τσίπρα με πράγματι και τα λοιπά, και να βρει κομμάτια από το γαμπρό από το Λονδίνο με βουτσά και από το δασκαλάκι που ήταν παιδιά που βουτσά βρίσκει τον μπαμπάτα από την Αμερική Πάρτα Φέρντα. Θα το κάνει ένα ωραίο μίξ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε πριν ο πρόεδρο Ομπάμα σχέση με το ερώτημα που έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Μι Λονδίνο. Από το Λονδίνο? Oh yes. Oh, yes. να συναντήσω. Από ελληνικά, ξέρει, ξέρει. Λίγος, ελληνικός Λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Πράγματι! Oh yes, κουβέντος. Κουβέντος, αύριο. Ah, Πράγματι! Πάρτα! Από τον Donald Trump τραμπ, τραμπ. Περπάτα να προλάβουμε. Τραμπ. Το, το τελευταίο. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το κρίσμα. Πάρτα! Χρίσμα στους Republicanos Fidel Castro Oriente, a Batista Fidel Castro Oriente, dignamente. και έβαλε σε Τζέρι, κάνε μια για την Παρασκευή να πούμε. Τι γνώρισε που είχε κάνει τον Τζέρι, ρε που είχε πάει στον Τατούλη. Πολιτικόγραφη Γεια σα, Γιακουμάτο, παρακαλώ. Ναι, καλή μέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι, έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύρι... κύριο Στερερές Λο, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτό Ναι. Hey. <Τι> θες, <ας είστε> θα ληφθούν μέτρα κύριε Γιακουμάτο. Κάτσε ο κλάχιστα <Τι> για καραγκιόζη. Τι για θα πάρει λεφόρο, μη σε καλοτόπι στο ξύλο, βλάκα. γεράσιμε; με. δεν Τι θέλει. <Τι> να σου πω. Σε μένα πρέπει να μιλήσει. <Τι> Αντάρτικο <Τι οποίος> <αρτικο>, ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε, να, να, να σε χέσω. Όταν είναι. ήσουν υπουργό δεν τα αυτά. Τι Δεν πήγαινε στον τα στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο το que se llame arte que haces a carne santartico Cada rebelta iba enfrente con la bandera cubana luchando Εμείς παρακαλώ, θέλω Secure Airlines, αν γίνεται. Η περίπτωση είναι η εξή, ότι αντιλήφθηκα ορισμένε χτύπους εκεί πέρα και προσγειώθηκα προ την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να βγω κατεβαίνει ναι? Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντου Τι λες να, να, Ναι 35 πόντου να Για δύο μέτρα το τώρα κύριε έλεος δηλαδή Α, Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά Και λέω τι κάνετε εκεί γιατί το κάνετε αυτό και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνθησε στο κεφάλι μου Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι. το Τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει Αναχωρήσεις Τσεκουριών της Τσεκούρ Airways Παρακαλούνται οι επιβάτε να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα Λοιπόν και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι έγινε το Τσικούρι Έτσι αυτομάτως Σκύβεις, όμως έ, έσκυξες, έκανα αμύθικες. μια κίνηση ναι. Και το, το, το, το, το βούτηξα και το πέταξα κάτι όμω μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά Αλλά έκανα ένα άλμα προ τα πίσω Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από το από μέση yeah. το μαχαίρι, έκανα μια λαβή yeah. και το πήρα. Ε, από εκεί το πήρε το μαχαίρι και στην κόρη κατέφυγα. αυτό το Όταν έλεγε προεκλογικά στην Αμερική και σιγά μην βγει Τραμπ, χαθήκαμε και μετά που τον εκολοκλήθη για να μα προσέξει. Και το Λάντρεο, αν μπορεί να βρει το Λάντρεο, για να μην νομίζει ότι ξεχνάμε τι μαρτυρίε που λέει και τα πισωγυρίσματα και τι κολοτούπε. Ποιο από εσά θα πίστευε πριν από λίγου μήνε ότι σήμερα στι ΗΠΑ. Αμερικής, ο φαβορή για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Επουμπλικανών θα ήταν ο κύριο Τραμ Και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό <Ρι> Να μην μας βρει αυτό το κακό της ε, ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη Είναι άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Donald Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα χρήσμα στους φρέμπου Άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και άλλο πράγμα αυτό που περιμένουμε να δούμε τώρα ως εκλεγμένος νοεκλεγής πρόεδρος <Κι> και φυσικά ακόμα περισσότερο ω ασκώντα καθήκοντα της διακυβέρνησης μιας χώρας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα. Comandante, chasta la victoria sempre. Tierra de viola comandante! και αναφιέρω για την παρασκή μπορεί, τον καρέγρή θέλα να μου βάλει. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση, για ένα καμπαρέ στον πυραο. Καμπαρέ στον πυρέα, πανένα πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε μήτι με, με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, ρε Πώς πώς Σε Θυμιατό, είσαι τι είσαι, εσύ. Θυμιατό. Ανιστήρι. Ξαπτέριγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο ποιος είναι ο ναύτη. Με αλάκα, να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον σου με, με ξέρεις, εμένα και μου πλάκα. Είσαι, ο ο ότι άμα θα έρθω Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη, να ξέρει. Τι έχει όλε τρύπιε. Ωραίο τρόπο, ωραίο τρόπο καμπαρετζή, άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Δηλαδή, ο πανεπιστημιακό πώ πρέπει να μιλάει. Ρε, που πίστε, πάνω σε θυμιατό πέσα με ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποιον σε νεθό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιών και τέτοια. Ρε, θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή, πετάνε στίφια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά. Επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, από την αλήθεια μου. Ότι, αμα Δεν αμα με... ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει, στον Πειραιά αλλά τη διάλειμω, έχει αμα τουρισμό. Αμα θα με πάρετε. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα Άμα δει εμένα να δει. Ας... Κάνω χορευτικό πολύ καλό. Και στο τραπέζι. Και γα... λοιπόν, μου δώσει κάποιος στην... Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω. Έμακα <laughs> θα μου δώσει κάποιο είναι εδώ. Και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει. Πάνω σε Το θυμιατό τι είναι. Που βάζουμε το καρβουνάκι. Πάντω τέτοια γλώσσα από καπαριά. Batiste el más traicionero, dijo que Cuba ha tenido. Batiste el más traicionero, dijo que Cuba ha tenido. un cobarde y vencido como. Αφιέρωμα για την Παρασκευή. Ωραία. Καντήνα το Μαγκίνα. Το αναψυχτήριο του Μαγκίνα πώ ήρθε. <χεχε> Καιρόι μου ήθελε. στο πω, δεν έπιανα γραμμή. Αναψυχτήριο Μαγκίνα. Καφέ, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδε, λεμονάδε άμαλι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνε ψέι, τολτσεβίτα. Αναψυχτήριο Μαγκίνα. Γλίγια. Το μαγευτικό κοροπί, τρεις ώρες από την Ομόνια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ινδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Παράδοσή μας η φιλοξενία. Θέλει μια παραγγελία που προλάβει. Το καινούργιο αυτόν τον Υπουργό Ανάπτυξη με το αξάν του Παπαδημητρίου, μεταλέει και αυτό σε Αμερικάνικα. Καλά, αυτό έχει και λόγο, έμενε έξω μέχρι χθε. Σωστά, σωστά. Απλά έμενα μου θύμισε ε, στο μάγκα με το τρίκι που με τον Παράβα έχει αδερφό τον Ξαρχάκο. Όπου κάποια στιγμή σε ένα καβγά με τη Γιουλάκη, του λέει Γιουλάκη να σου πω το goodbye. Και τη απαντάει ο Ξαρχάκο, όχιε, oh, yes", με το ίδιο αξάν του Παπαδημητρίου, πώ θέλει να αυτόν. Εξ αρχής, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη τις... χρήση. Κλήρη που μαζί με και και Όχι. Και τι είπε. και Όχι. Ενισχύει την και την προσαρμο... προ... προσαρμοτικότητα των επιχειρηματιών κατά την του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου. εδώ κάνουμε American Τη Δευτέρα το τραγούδι βίου Θα μπορούσαμε να το ακούσουμε και την Παρασκευή. Αλλά θα μου το βάλει σε σημεία, εντάξει.